Κεφάλον Γιώτα Β, σελίδα 645, στίχη 1 2, θυσία, ζώσα και λογική. 1. Αλλά αφού τόσην αγαθότητα δεικνύει η σημάς ο Θεό. οφείλουμε κι εμεί να δείξουμε εν ανταξίαν προς αζωρεάς του Θεού. Σας προτρέπω λοιπόν αδελφοί, εν ονόματι τη ευσπλαχνία και των εκτιρμών που μας έδειξε ο Θεός, να παραστήσετε όσοις άλλο θυσιαστήριον τα σώματά σας θυσία ζωντανήν, Αγίαν, ευχάριστον εις τον Θεόν, χρησιμοποιούνται στα μέλη σας ως όργανα πράξεων αποκλειστικώς και μόνον Αγίων, ουδέποτε δε όργανα μαρτία. Αυτή η θυσία είναι και η μόνη πρέπουσα καθαρός πνευματική λατρεία που γίνεται τα λογικάς δυνάμει του ανθρώπου. 2. Και για να μια τέτοια λογική και πνευματική θυσία εις των Θεόν, σας προτρέπω να μην εξομοιώνεστε προς τον τρόπο της ζωής των υλοφρόνων ανθρώπων που είναι προσκολλημένοι στα σματεία σκέψης και φροντίδας του παρόντος βίου, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της αποκτήσεως νέων χριστιανικών φρονιμάτων, ώστε να διακρίνετε ποιον είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αγαθόν και βάρεστον εις Αυτόν, είναι δε και τέλειον.